Στοιχοι 6:12. Ο Ισού Χριστό είναι ο Μεσία. 6. Μην ακούετε τι σα λέγουν περί του Ιησού τα όργανα τη Πλάνη. Αυτό είναι εκείνο που ήλθε και φανερώθη ω Μεσία για του βαπτίσματός του ει το Ίδωλ, όπου ο πατήρ διακήρυξαν αυτόν ιών του αγαπητών, και δια του αίματό του που το προσέφεραν επί του σταυρού θυσίαν, την οποίαν εδέχθη ο πατήρ του, όπω εφάνηκε από τα σημεία που επικολούθησαν, δια τα οποία οι τον ομολόγησαν ιών του Θεού. Αυτός διακηρύχθη στον Ιορδάνη και στον Γολγοθάν θε άνθρωπο Μαισία, ο Ιησούς Χριστό. Δεν εφανερώθη Μεσσίας δια του βαπτίσματος του μόνον, αλλά δια του βαπτίσματος και του σταυρικού θανάτου του. Αλλά και το άγιον πνεύμα είναι μάρτη, που δίδει μαρτυρία. Είναι δε η μαρτυρία αυτή του πνεύματο έγκυρο, διότι το πνεύμα είναι αυτή η αλήθεια. 7. Διότι τρει είναι εκείνοι που μαρτυρούν στον ουρανό περί του ότι ο Ιησού είναι ο Υιός του Θεού. Μαρτυρούν δηλαδή ο Πατήρ, ο Λόγο και το Άγιον Πνεύμα. Και οι τρει αυτοί είναι έν, διότι έχουν μίαν φύση και ουσία. 8. Και τρει είναι εκείνοι που μαρτυρούν στην Γη το Άγιον Πνεύμα διότι των θυμάτων του και των χαρισμάτων του και των αποκαλύψεών του. Μαρτυρεί και το Βάπτισμα του Χριστού εν τον Ιορδάνη. Μαρτορεί και το Αίμα του και ο Επί του Σταυρού Θάνατό του. Και τα τρία ταύτα αυτά διέν και το Αυτό είναι μάρτυρε. Μαρτυρούν δηλαδή περί του Χριστού. 9. Εάν δεχόμεθα ω αξιόπιστον τη μαρτυρία των ανθρώπων, πολύ περισσότερο πρέπει να δεχθόμεν την μαρτυρία του Θεού, η οποία έχει ασυγκρήτως μεγαλύτερον κύρος. Διότι πράγματι η μαρτυρία αυτή των τριών επιγεί μαρτύρων είναι κατεξοχήν αξιόπιστος μαρτυρία του Θεού, την οποία έχει δώσει περί του Υιού Του. 10. Εκείνος που πιστεύει στον Ιόν του Θεού έχει τη μαρτυρία του Θεού μέσα του διότι δια της επαγολουθήσης χριστιανικής πύρας αποκτά και εσωτερική μαρτυρία και πληροφορία. Εκείνος δε που δεν πιστεύει στον Θεόν τον έχει κάμει ψεύστην και αναξιόπιστον διότι δεν έχει πιστεύσει στην μαρτυρία την οποία μίαν φορά για πάντα έχει δώσει ο Θεός για τον Ιόν του. 11. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού ότι έδωκεν ο Θεός εις πιστούς ζωήν αιώνιων και η ζωή αυτή υπάρχει εν το Υιό Του και δια της μετά του Υιού Του μεταδίδεται πιστούς. 12. Εκείνος που είναι ενωμένος δια της πίστης με τον Ιών και έχει αυτόν ως ειδικόν Του, έχει την αληθινήν και ονίαν ζωήν. Εκείνος που δεν έχει τον Ιών του Θεού, δεν έχει την ζωήν.